Κυρίες μου και κύριοι, καλή σα μέρα. καλώς ήρθατε στον τοίχο. Μαντώνα θα με κάνει σήμερα ο Κυρίες μου και κύριοι, εδώ είμαστε για να ρίξουμε την καθημερινή ματιά. Την καθημερινή καθιερωμένη ματιά. Καθημερινή καθιερωμένη ματιά. Μια χαρά. Κυρίες μου και κύριοι, ε... Πολλέ καλημέρε σε όλου του φίλου από το Γιάννη Λαζάρου που είναι στο μικρόφωνο, που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου και όχι μόνο και από αέρος, -αέρος και στου φίλου ε, ακροατέ των ραδιοφώνων, τα οποία κάνουν την τιμή να μα αναμεταδίδουν στην Κοζάνη, στην Κύπρο και Αλαχού. 2681-4060 είναι το γνωστό τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μα κάνετε τι δικέ σα παρατηρήσει. Ελπίζω να διορθώθηκε και το πρόβλημα του ήχου Απαντώ σε έναν καλό φίλο Ο οποίος μου έστειλε ένα mail Και να προχωρήσουμε στα αυτή την εκπομπή Για να ρίξουμε όπως είπαμε την καθιερωμένη ματιά Κυρίες μου και κύριοι Τι ματιά να ρίξουμε Όλα καλά όλα ανθυρά είναι σε αυτή τη χώρα Ξυπνάς και δεν έχεις που να πρωτοπά για μεροκάματο Ορίστε παρακαλώ Τζον Τραβόλτας Ναι Θα χορεύω Έλα Τζον Τραβιόντα θα είμαι εγώ Τζον Τραβόλτας Και θα είμαι και με το βαρουφάκι Θα χορεύουμε Κυρίες μου και κύριοι Ναι θα με κάνει Τζον Τραβόλτα Ο υπολήπτης Γιατί όχι εξάλλου Έχουμε κάνει και τόσα χρόνια μπαλέτο Μάστα Λοιπόν Με το βαρουφάκι κάναμε ε? Λεγό μου λες Ελληνάρα μου Όπως σου έλεγα όλα καλά όλα ανθυρά, Ξυπνάς δηλαδή Δεν έχεις που να πρωτοπάς για μεροκάματο Δεν έχεις δηλαδή Α, Λέμε τώρα χτύπα ξύλο Χρειάστηκε να πάρεις μια ασπυρίνη στη φέρνουν τα κοινωνικά κλιμάκια Της κοινωνική δικαιοσύνη, Της αριστερά πατριωτικής κυβέρνηση. Εντάξει, τι φέρνουν σπίτι Κυρίες μου και κύριοι Μπορεί να γίνουμε κουραστικοί κάθε μέρα Αλλά λέω να ξεκινάω αυτή την εκπομπή Από το πραγματικό πρόβλημα Από το πραγματικό πρόβλημα που έχει η κοινωνία Διότι και αυτοί που έχουν ένα μεροκάματο σήμερα Ή ένα μισθό Έχουν σοβαρό πρόβλημα Και οι κυβερνώντες τους το έχουν όλοι πρόβλημα Τους το λένε καθημερινά οι κυβερνώντες Ότι θα σας δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα. Γι' αυτό λέω να ξεκινάω έτσι, ας γίνομαι λίγο κουραστικός Και σε δεύτερο στάδιο θα περνάω στο θίασο, μη μου ανησυχείτε Θα περνάω στο θίασο, δεν γίνεται να μην, περνάς, να μην περάσεις στο θίασο Διότι μέσα από αυτά που κάνει ο θίασος φαίνεται και η αλήθεια Φαίνεται το τι είναι εντεταλμένοι να κάνουν Και τι θα κάνουν στο τέλος Διότι, κυρίες μου και κύριοι, δεν ξέρω αν διαπιστώσατε, αν, δι... αν είδατε μάλλον, αν παρατηρήσατε ότι αυτό το κλιμάκι, όπως το λένε τώρα, τετράικα, ε, γρίλο μπότσκα, κάπως το λένε, δεν το λένε τρόικα πάντως, που πήγανε στην, ε, στο Χίλτον εκεί να του πάνε τα χαρτιά να κάνει ε, έρευνα, βρήκανε μία τρύπα λέει. 2 δις ευρώ για το 14 Και άλλη τρύπα Έχουμε γεμίσει τρύπες όπως λέγαμε παλιότερα Ούτε ελβετικό τυρί να είμεθα. Και προσέξτε Ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο Για το 2015 Τι σημαίνουν αυτά Αυτά είναι τα κλάξον πώς, πώς, πώς σου κορνάρει Κάποιος βιαστικός να περάσει Λοιπόν αυτά είναι τα κλάξον Που σου λένε έρχονται νέοι φόροι Είναι τα κλάξον Αυτά ακριβώς Φωνάζουν αυτοί, έρχονται νέοι φόροι για να ετοιμαστούν τα παιδιά, να δούνε τι θα τους στείλουν από τη Γερμανία για να βάλουν νέου φόρος. Yeah. Κυρία μου και κυριέ μου, επειδή στην Ελλάδα μπερδέψαμε τη φουστανέλα με την πουστανέλα, λοιπόν ε, αναγκαζόμεθα και υπομένουμε πρόσωπα τύπου Βαρουφάκη, διότι βλέποντας αυτά τα καμώματα οι Γερμανοί Κάτι μπουμπούκους παλιότερα Κάτι βαρουφάκεδες τώρα Και όχι μόνο Μπέρδεψαν τη φουστανέλα όπως σας είπαμε Την μπουστανέλα Δεν έχει καμία σχέση Δεν νομίζω άλλο πρόσωπο α, Όχι νομίζω ε, να, φέρ, να το έχουν αρπάξει έτσι τα μίντια Και να το κάνουν αυτό που το κάνουν Θα θυμόσαστε πως κατέληξε στο τρελάδικο η Εφηθόδη Δηλαδή ο δρόμος του Βαρουφάκη είναι ακριβώς αυτός Της ε, κυρίας Εφης Θόδη Θυμόσαστε τον Εθνικό Σταρ Τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ ο Εθνικό Σταρ Λοιπόν Ακριβώς λοιπόν Έχεις ένα σοβαροφανές πρόσωπο Το οποίο διαχειρίζεται λέει τα οικονομικά της χώρας Και είναι το πρόσωπο της Ελλάδας Το οποίο πάει να διαπραγματευτεί Με πάντσερ τύπου Σόιμπλε Τέταρτο Ράιχ, Ενωμένη Ευρώπη, Γιούγκερ, Σούλτς και όλα αυτά τα καλά παιδιά. Προσέξτε, το ξαναλέω, ο Βαρουφάκης είναι αυτό το πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν, το οποίο δεν έχει καμία μα καμία διαφορά στο μυαλό από την Εφηθόδη, δηλαδή εδώ προσβάλλουμε και την Εφηθόδη, γιατί η Εφηθόδη τι είναι α πούμε, αυτό που είναι. Και... Είμαστε αναγκασμένοι λοιπόν Δεν θέλετε όλοι Θέλετε να εξαιρέσουμε τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ Είναι πολύ τώρα βλέπεις Είναι αναγκασμένη η κοινωνία Εγώ πιστεύω και οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ Τα έχουν πάρει στο κρανίο Να ανέχονται αυτό το λιγούρι Αυτό το κατασκευασμένο πράγμα Το οποίο Το τοποθέτησαν εκεί Διεθνή συμφέροντα Και είδε, ο, ο άνθρωπος έχει πάθει Την πλάκα του Με τη δημοσιότητα. Διότι αυτό παθαίνει ένας λιγούρης Αυτό παθαίνουν οι νηστικοί της ζωής Όταν τους προσφέρονται όλα ε, πλέρια Πώς να σας το πω Αυτός ο λιγούρης λοιπόν Είναι εντεταλμένος Και διορισμένος Να κάνει αυτά που κάνει Και βαλμένος από την αριστερά κυβέρνηση Να εκπροσωπεί την Ελλάδα από πού παίρνω το δικαίωμα, από εκεί που το παίρνει και αυτός να με ξεφτιλίζει κυρία μου και κυρία μου. Διότι δεν ξέρω αν εσύ η περίφανος ή υπερήφανη με τις συμπεριφορές αυτών των όντων ως Έλληνας, αλλά νομίζω ότι ο εξεφτελισμός είναι ολίγης τη λέξη για να εκφράσει αυτά τα οποία κάνουν αυτά τα πρόσωπα εκθέτοντας τα ανθρώπινα όντα και δι τους Έλληνε οι οποίοι ουσιαστικά είμαστε ομόσταυλοι, να το πω έτσι. Κυρία μου και κυριέ μου Τι φωτογραφίες για το... Να σας πω κάτι ρε. να σας έκανε εντύπωση Ορίστε, παρακαλώ money, money, Στηνέα money. αυτό Ναι, ναι, ναι. ναι τι να πεις money, money, Ναι Έτσι Θα συνεχιστεί, θα συνεχιστεί oh. Να σε καλά Από νούμερο σε νούμερο μου λέει ένα φίλος Αγαπητέ μου, θα συνεχιστεί η κατάσταση στον υπερθετικό βαθμό Το θέμα όμως είναι το εξή. Δεν ξέρω, είδατε αυτές τις φωτογραφίες που έβγαλε για το Paris Match Το Paris Match, ο Γιάννη, με ένα ν. Δεν σα φαίνεται το κεφάλι του σαν να είναι μοντάζ ε, Στις φωτογραφίες που πηδά η γυναίκα του στην αγκαλιά, ξέρω εγώ και τέτοια Λοιπόν και αυτά τα γελία πράγματα Δεν σας φαίνεται σαν να είναι μοντάζ το κεφάλι του Επίσης με έβλεπα τις φωτογραφίες και έλεγα, Τι του πήραν το σώμα, του βγάλαν το κεφάλι και του βάναν άλλο κεφάλι, είναι σαν να είναι καρτούν. Σαν να είναι ε, ε, ε, εκείνη, το έχετε δει το έργο, τη μάσκα. Πώ γίνεται το σκυλί, το σκυλάκι όταν φοράει τη μάσκα, κάπω έτσι το κεφάλι. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, με αυτά τα σούργελα τα οποία έχουμε μπλέξει, είπαμε όποια ταμπέλα και να έχουν, σούργελα είναι. Σούργελα θα είναι εσά, είναι διορισμένα αυτά τα σούργελα. Γιατί είναι διορισμένα αυτά θα σα απαντήσω αμέσω. Σα έχουμε αναλυτικά. Ότι λέμε το γράφουμε και τεκμηριωμένα στον τοίχο και μπορείτε να το διαβάζετε. Δεν λέμε αρλούμπες. Παρακαλώ Καλός τον. Καλός τον. Άρα. Ευτυχώς για τον Αλέξη. Καλώς ήρθες. Καλώς ε, λέει ο φίλο μας ο Βαγγέλης από την Πρεβέρτα ότι θέλουν άρτων και θεάματα. Ο καλάτο των το, άρτων, εντάξει, θα του δώσει κανένα εκεί στου. Όταν, όταν πεινά, τι να το κάνει, Πώς χορτένε με το θέαμα, Δεν μπορώ να καταλάβω. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπου που πεινάνε. Δεν ξέρω αν το φαντάζομαι ότι κάποιον ξέρετε εκεί στον κύκλο σα, εάν, εάν έχετε εσείς Κάποια εργασία, κάποια απασχόληση, υποαπασχόληση Στον κύκλο σας κάποιον ξέρει το οποίο υποφέρει. Οπότε κυρία μου και κυρία μου θα σας πω αμέσως Διότι όπως σας είπα πριν Ό,τι λέμε το έχουμε και τεκμηριωμένο με αποδείξεις Και γραπτές αποδείξεις Δεν έχουμε μόνο πια τα EPA του ραδιοφώνου Έχουμε και την εφημερίδα στον τοίχο.com Όπου εκεί τα τεκμηριώνουμε όλα όπως για παραδείγματος χάρη, μπορείτε να διαβάσετε σήμερα για το αστέρι της αριστεράς που θα ξεπουλήσει τη χώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε παρακάτω. Προσέξτε τώρα, αυτό το διορισμένο ε, πράγμα από τα διεθνείς συμφέροντα... Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως σας ακούω, πείτε μου. Ναι, ναι, καλά Καλημέρα, Έχουμε πάθει στο κεφάλι Μου λέει <κοίγε> με συγχωρείτε ε, Μια φίλη μου εδώ αυτό που έχουμε πάθει Να μην το πω εγώ ότι έχουμε πάθει Λοιπόν προσέξτε τώρα Αυτό το διορισμένο πράμα Από τα διεθνή κοράκια Όπως είναι και άλλη διορισμένη Η κυρία Παναρίτη Η οποία βγήκε τώρα να μας πουλήσει πνεύμα Ότι Έλεγαν να κοπούν οι μισθοί Και τέτοια εντάξει λοιπόν, Στη Λίμνη Κομο Όπου πήγε στη Λίμνη Κώμο, Πας για δύο λόγους Υπάς Επειδή έχει εκεί είναι ένα θερέτρο στην Ιταλία Καλά κάνουν οι Ιταλοί και έχουν λίμνη κόμο, Ας είχαμε και εμείς Υπάς ε, λοιπόν, εκεί στη βίλα σου Όπως έχει βίλα εκεί ο φίλος μου Ο Τζόρτζ Κλούνη την ξέρω εγώ Γιατί πάω είναι φίλος μου ο Τζόρτζ Και πάμε εκεί και πίνουμε τον καφέ μας πα, λοιπόν, ας πούμε Καλεσμένος σε μεγάλα Λόμπι τα οποία διαθέτουν εκεί ε... Τέτοια βίλες, τέτοια πράγματα Ένα από αυτά τα διεθνή λόμπι λοιπόν Είναι η, η, η Λέσχη Αμπροζέτη Σας είχαμε παρουσιάσει Επακριβώς τι είναι η Λέσχη Αμπροζέτη Όταν την είχε επισκεφθεί Πάλι στη λίμνη μου Ο κύριος Τσίπρας Λοιπόν, αυτά τα διεθνή λόμπι Αυτά τα διεθνή κοράκια λοιπόν Είναι ε, Ένα από αυτά είναι και η Λέσχη Αμπροζέτη Η, η, Λέσχη Αμπροζέτη, η οποία διαθέτει ένα ακίνητο εκεί, ένα σπιτάκι στη λιμνικό μου, όπου κάλεσε το λιγούρι βαρουφάκι, όπου είδε εκεί να πούμε τι είδε και έκανε αυτά που έκανε. Από εκεί όμως προσέξτε γλύφοντας τα αφεντικά του και αυτούς οι οποίοι τον διόρισαν εκεί που τον διόρισαν βέβαια θα μου πεις τη λες ρε παπάρα πήρε και 180.000 ψήφους έτερον -εκάτερον. Όπως είπε και η φίλη μου που πήρε τηλέφωνο, οι Έλληνε έπαθαν μαλάθρα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Από εκεί λοιπόν από τη λίμνη, κόμμα, αγαπητέ μου και αγαπητοί μου, σα είπε μια μεγάλη αλήθεια. Σα είπε πώς σας αντιμετωπίζει ο Βαρουφάκη ω μίσθαρνο όργανο των αφεντικών και τα ίδια τα αφεντικά. Ούτε ευρώ αύξηση για μισθούς και συντάξει των 700 ευρώ. Ενώ η μεσαία τάξη, προ τα πάνω και προ τα κάτω, λοιπόν, θα πληρώσει την αυξημένη φορολογία. Αυτό είπε ο Βαρουφάκη. Αγαπητέ μου και αγαπητοί μου, εάν. Εργάζεσαι σήμερα και παίρνει 700 ευρώ, είσαι στην προ τα κάτω μεσέα τάξη. Αν παίρνει 750, 800, 900, 1000, 1200, λέμε τώρα μπορεί να είσαι ένα δημόσιο υπάλληλο ή ένα υπάλληλο, αλλάχού, ο οποίο παίρνει 900, ευρώ, είσαι στην υψηλή μεσαία τάξη. Εσύ λοιπόν θα πληρώσει την φορολογία, την αυξημένη φορολογία, την οποία έρχεται να βάλει ο Σονούπο, ο κύριο Βαρουφάκη, λοιπόν. Ε, η οποία επικροτείται από την αριστερή πατριωτική κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα το καταλαβαίνει, οι εξαγγελίες παρακαλώ θα δούμε ξέρω θα δούμε. Ναι, ναι βέβαια δεν μας έχουν μπερδέψει αγαπητή μου κυρία Μας έχουν κοροϊδέψει ξανά Δεν είναι μπερδέμα πια Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα Απλά δεν θέλουμε να τα δούμε Ανάλογα με το σελοφάν Το χρώμα του σελοφάν που έχουμε μπροστά στα μάτια μας yeah. Δηλαδή Οι ρόζοι σιριζέοι τα βλέπουν όλα μια χαρά yeah. Οι γαλαζοπράσινοι στρογκάτοι Νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση με κορώνες και να κάνουν αντιπολίτευση. Τώρα, αυτοί που οδηγήσαν την κατάσταση εδώ, που την οδηγήσαν, μη όργανα κι αυτοί. Οπότε, απλά το θέμα είναι ότι μα έχουν κοροϊδέψει για μία ακόμη φορά. Πολύ σωστά παρατήρησε εδώ οι φίλοι μα ότι αν, αν, λέμε, γίνει που δεν θα γίνει ποτέ και σου δώσει 751 κατώτατο μισθό, που πάνω σε αυτό πάτησε να βγει η κυβέρνηση, θα είσαι στου υψηλά φορολογούμενου τη μεσαία τάξη. Καταλαβαίνετε, εδώ έχουν, θα μου πεις, στην Ελλάδα έχουν καταργηθεί τα πάντα. Λοιπόν οικονομικές θεωρίες, οικονομολοπολιτικά, τα πάντα Ορίζει τώρα ο Φαρουφάκης μέσω της αριστεράς κυβέρνησης Ποια είναι η μεσαία τάξη Μεσαία τάξη λοιπόν κύριε μου Είναι ένας άνθρωπος, συνταξιούχος ή υπάλληλος Ο οποίος παίρνει 700 ευρώ το μήνα Αν τα κάνετε σε δραχμές είναι 3721 βαραγερομία Λοιπόν πόσα είναι 230-240.000 το ερώτημα Να του δώσει του βαρουφάκι ό,τι θες φίλε μου Να του δώσει του βαρουφάκι ό,τι θέλεις Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής Θεωρητικά λοιπόν Κατά τον κύριο βαρουφάκι Τα 700 ευρώ Συν Είναι μεσαία τάξη στα 700 είσαι χαμηλή μεσέα τάξη, στα 700-800 είσαι υψηλή μεσέα τάξη. Το ερώτημα είναι, πώς διάλο το καταπίνεις εσύ που ψήφισες τον βαροφάκι. Άφησε τους άλλους. Εσύ που ψήφισες τον βαροφάκι, πώς το καταπίνεις αυτό. Ή νιώθεις υπερήφανος ότι είσαι μεσέα τάξη. Αυτή είναι η νιωθεις υπερήφανο τάξη. Ξαναλέμε, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία έχει μεσέα τάξη ταξη δημοσίου υπάλληλους. Είναι δυνατόν δημόσιο υπάλληλο να νίκησε στη μεσαία τάξη, yeah. τι είναι μεσαία τάξη, Να το ξαναπούμε, να το πάρουμε από την αρχή να το χορέψουμε. Absolutely Παρακαλώ. Καλώ το λέω. Yeah, bravo. Ναι, Ναι, ναι, ναι. God, να σε καλά. Να oh, καλά, ναι. ναι. να καλά. Να καλά, να καλά. Say... Τι να σκεφτεί, φίλε μου, πριν τι εκλογέ του 751, και νόμιζε ότι θα σοφθεί, δεν λέγαμε τότε στην αγορά εργασία όπω την καταντήσανε, όπου υπάρχουν τα ελεύθερα σκλαζοπα... σκλαβοπάζαρα ενοικιαζόμενων εργαζομένων, ποιο μπορεί να πιστέψει ότι θα δώσει. 751 ευρώ Να όμως τώρα που αν τα δώσει Που δεν θα τα δώσει Θα σε θεωρήσει υψηλή μεσαία τάξη Οπότε θα στα πάρει με το ένα χέρι Εκείνο το οποίο λέγαμε λοιπόν Είναι το εξής Είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο Το οποίο δημιούργησε μεσαία τάξη με... Χωρίς παραγωγική εργασία Ναι όπως το ακούς Είναι δυνατόν Μπορεί να... Δεν λογίζονται οι δημόσιοι πάλι μεσαία τάξη. Παρ' όλα αυτά όμω για την Ελλάδα λογίζονται και επειδή εκεί ποντάρει αυτό το αλυσβερίσι γίνεται. Με το ένα χέρι δίνει κάποιου μισθού, μετά άλλο παίρνει ε, κάποιου φόρου, διότι ο δημόσιο υπάλληλο δεν μπορεί να αποφύγει του φόρου. Εκεί είναι τα χαρτιά, μπακ ο μισθό, τόσα παίρνει, φέρε τόσα πίσω. Γίνεται αυτό το αλυσβερίσι λοιπόν μαζί με άλλα τα οποία ξεπουλάνε για να πληρώνονται, να παίρνουν τα υπερκέρδη του αυτοί οι οποίοι. Βασανίζουν αυτή τη χώρα Αυτά λοιπόν κάνει το του Βαρουφάκης Το οποίο είναι διορισμένο Όπως αυτά έκανε και το του Στουρνάρας Όπως αυτά έκανε και το προσώπο Χαρδουβέλερ Μπομπούκος, Βορύδης Και όλοι αυτοί Οι οποίοι είναι Πρόθυμοι Να σκύψουν στις εντολές κάθε αφεντικού <ΣΣΣ> Χθες βράδυ λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Χθες έδωσε συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας Και μας λέει διαφορετικά από αυτά που λέει ο συνεργάτης του, ο κύριος Βαρουφάκης στα φόρα όπου κυκλοφορεί και φωτογραφίζεται Δεν θα κάνουμε, λέει, ούτε βήμα πίσω σε, ό, σε όσα έχουμε εξαγγείλει Το θέμα είναι το εξής Ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι πρέπει να παγώσουμε κάποιες εξαγγελίες τις οποίε κάναμε για να τα βρούμε με Ευρωπαίου γιατί Δεν τα έλεγε προχθέ. Χθε ο κύριο Τσίπρας μα είπε άλλα το ότι μας θεωρείται ηλίθιους είναι πασιφανές και εκ του αποτελέσματος των εκλογών. Το θέμα είναι το εξής όμως. Συνονοηθείτε γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους ηλίθιους είναι και κάποιοι που τρελαίνονται ακούγοντά σας. Είναι και κάποιοι που τρελαίνονται ακούγοντά σας. <Συσχε> σας έχει, έχετε λαθεί εντελώς αριστεροί άνθρωποι. <Συσχε> Θα μου πει τώρα αριστερός άνθρωπος να συναγελάζετε με λέσια σαν μπροζέτη, με γκουρίες, Ωσά. Σούλτς, Γιούνκερ και Τέταρτο Ράιχ που λέγεται Ηνωμένη Ευρώπη δεν μπορεί να υφίσταται αλλά τι να κάνουμε, είπαμε δεν είδαμε τίποτε ακόμη έχουμε να δούμε πάρα πολλά yeah. κυρίες μου και κύριοι oh. εκτός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα την οποία σας αναλύσαμε με το ντοκουμέντο στον τοίχο περιπείας τραπέζης πρόκειται και το πως στήθηκε, γιατί στήθηκε και πού και πως επενδύει στο θάνατο χωρών Έρχεται και άλλη τράπεζα να μας αναπτύξει Όλοι έρχονται να μας αναπτύξουν Έχουμε φουσκώσει Έχουμε σκάσει από την ανάπτυξη Το δημιούργημα του Γιούγκερ Και της Μέρκελ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Έρχεται Μάλιστα Ο Βαρουφάκης ο ίδιος Ο ήρωά σου Έκανε και πρόταση να ονομαστεί Το πακέτο των ξένων επενδύσεων Που θα έρθει στην Ελλάδα Ως πρόγραμμα Μέρκελ Κατά τα άλλα μεγάλε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο Βαρουφάκης μην κοιτάς τώρα τα θέατρα με το Σόιμπλε και αυτά. Είναι υποτακτικός της Μέρκελ. Είναι μέγας μερκελιστής. Εντάλαβες, δες και το ανάλογο ε, ρεπορτάζ στον τοίχο. Σας είπα δεν τσαμπουνάμε τίποτε στον αέρα πια. Σας τα έχουμε και με ντοκουμέντα γραμμένα στην εφημερίδα Γεγονός πάντως είναι κυρία μου και κυρία μου Ότι συνεχίζεται Το θεατρικό στην Ευρώπη Με Ελλάδα και Γερμανία Φουσκώνει ο ένας από εδώ Τσαντίζεται ο άλλος από εκεί αντεγκλήσει, ε, Λόγια βαριά, λόγια ελαφριά και η ουσία είναι μία και ο Μπακλαβάς δυστυχώς δεν είναι γωνία. Η ανεργία μεγαλώνει και τα προβλήματα του πραγματικού λαού είναι στο, στο πικ, στο φόρτε. Κυρία μου και κυρία μου, είπαμε ότι πρέπει κάποιος να παίζει και το ρόλο του κακού μπάτσου στην Ευρώπη. Ορίστε. Μάλιστα. <σοπίου> ναι. Ναι. ναι, πρέπει να φανεί να καλή Γερμανία να μα φέρει εδώ. Ξέρει ποια είναι η πιο είναι το να σου πω κάτι. Θυμάμαι πάντα όταν μου βάζουν αυτό το ερώτημα θυμάμαι εκείνο τον έρμο τον Βούλγαρο τον Πρωθυπουργό πριν δυο χρόνια που ορίονταν και χτυπιότανε αν ήτανε το μεροκάματο έπαιζε ρόλο στην οικονομία και σε όλα αυτά εμείς έπρεπε να είμαστε ο παράδεισος της γης έπρεπε να έρθουν εδώ εταιρείε να κάνουν και δεν έχει πατήσει τίποτε αυτόν τον έρμο τον Βούλγαρο θυμάμαι ο οποίος ορίονταν πριν δυο χρόνια μη λέτε μπουρδες στους Έλληνες μη λέτε λέ Γεγονός είναι ένα κυρία μου και κυρία μου, ότι εκπονούν ένα πρόγραμμα για τους λόγους τους παίζουν αυτά τα θέατρα που παίζουν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με τα πιόνια τύπου Βαρουφάκη και τις κυβερνήσεις τις οποίες εγκαθιστούν τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν ξέρω για αλλού, δεν μπορώ να σας πω για την Ιταλία και για την Ισπανία, αφ' τα ξέρει καλύτερα ένας Ισπανός ή ένας Ιταλός, εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι φαίνεται καθαρά το θέατρο το θέατρο το οποίο παίζουν ξέρετε γιατί φαίνεται καθαρά διότι είναι κακοί η ηθοποιοί κατάλαβες δεν είναι ας πούμε ρε παιδί μου ο Μιράτ. ξέρω εγώ ποιος ήταν η ηθοποιάρας ο Χόρν ο Βαρουφάκης δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που του έχουν αναθέσει διότι ο άνθρωπος από τη λιγούρα την οποία τον δέρνει για δημοσιότητα και άλλα πράγματα καρφώνεται καρφώνει και τα αφεντικά του Καρφώνει και τα φαιδικά του Αυτός ο ήρωά σας λοιπόν Παραδείγματος χάρη Προσέξτε Μιλώντας στο γερμανικό κανάλι ARD Δεν, είναι, δεν σταματάει Ήθελα να ξέρω πότε εργάζεται για σένα Που τον ψήφισε Και για τον ελληνικό λαό αυτός ο τσάρος της οικονομίας Ο οποίος είναι Όλη μέρα στα κανάλια Για φωτογραφίσεις Για lifestyle και εκδρομούλε. Πότε δουλεύει για σένα και πότε σκέφτεται για σένα Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εκείνο που είναι σίγουρο πάντως ότι είναι, είναι, σκέφτονται άλλοι για σένα και τα υλοποιούν μέσω βαρουφάκι μιλώντας λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου στο ε, γερμανικό κανάλι ARD υποστήριξε πόσο σκληροπυρηνικός είναι η της ομοσπονδίας τη Ευρώπης και είπε αυτό λεξί, προσέξτε τι είπε έχω τονίσει και στο παρελθόν ότι κάποια στιγμή πρέπει να ακούμε αυτά που λένε να τα κρίνουμε και να τα σκεφτόμαστε είπε λοιπόν αυτό λεξί ο κύριος Μπαρουφάκης είναι καιρός στην Ευρώπη να μιλάμε ως ένας λαός όπως οι Αμερικάνοι η Ευρώπη είναι η πατρίδα μας εδώ λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου θα πάω θα σε στείλω πάλι να διαβάσεις το ντοκουμέντο στον τοίχο η Ευρώπη των Εβραίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου το σλόγκα του είναι είμαστε όλοι ένας άνθρωπος <Και> Καταλαβαίνει, αγαπητέ μου ότι δεν είναι τίποτε τυχαίο <Και> τώρα προσέξτε εσύ δεν ξέρω αν νιώθεις και πόσο είναι πατρίδα σου η Ευρώπη <Και> αλλά για το βαρουφάκι το εντεταλμένο όργανο αυτόν που τον βάλαν εκεί που τον, τον βάλαν για τους λόγους που τον βάλαν είναι και στο λέει καθαρά. Πρέπει να μιλάμε ως ένας λαός. Δηλαδή εσύ, αγαπητέ μου τώρα πρέπει να βγεις στην πλατεία σεργοτις πόλης σου και να αρχίσεις τα boupa grond de jour et chlibe tich ketetia, διότι είσαι ένας λαός με τους Γερμανούς. Είσαι ένας λαός με τους Πολωνούς, είσαι ένας λαός με τους Αλβανούς, είσαι ένας λαός με τους Βουλγάρους, τους יוκοσλάβους, τους Ιγγλέζους, τους Πορτογάλους, τους Γάλλους, είσαι ένα λαός. Αυτά τα λέει ο Κύριος. Πρέπει να το αφαιρέσουμε το άκη πια το, Δεν λέει μπαρουφ, μπαρουφάκια Λέει μπαρούφε χοντρές Αυτά ο εντεταλμένος Λέει ο εντεταλμένος βαρουφάκη. Παρακαλώ Τώρα θα το πούμε τώρα το πούμε. Ναι Ναι ναι ναι Ναι Ναι ναι Μισό λεπτάκια να το πούμε, Ακριβώς αγαπητέ μου Ο λαός σου πια είναι η Γερμανοί. Οπότε για ποιες αποζημιώσεις Σηκώνει και μας κοροϊδεύει ο Τσίπρας Ο λαός σου λοιπόν κατά το βαρουφάκι Είναι οι Γερμανοί Οι Γερμανοί που έσφαξαν τον παππού σου Και τον πατέρα σου εδώ δίπλα Και παραδίπλα που έκαναν αυτά τα όρια που έκαναν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι πια ίδιος λαός με τους Έλληνες είναι η ίδια <σοπό> αυτά λέει λοιπόν αυτός που θα βμάζεις <σοπό> παρακαλώ παρακαλώ <σοπό> στο φίλο <σοπό> τι να <είναι> ρωτήσεις παρακάτω <σοπό> είναι περίτη η ερώτηση Το <σοπό> οικολύπτης σήμερα το έριξε στο στο Καλημέρα φίλε μου Καλημέρα Αυτά λοιπόν Αυτά λοιπόν λεπτό παιδιά γιατί πάλι μου έφυγε το ακουστικό Δεν ξέρω γιατί Μου παίρνει δρόμο το ακουστικό και φεύγει Λοιπόν τι λέγαμε Λέγαμε ότι ο κύριος Μπαρούφας πια, διότι πρόκειται για Μπαρούφα έτσι. Αυτά είπε στο r, -R a αυτο το μίσταρνο χειρομέρι, σφαχτάρι το οποίο σου έχουν βάλει εκεί για τσάρο της οικονομίας. Αυτά είπε. Είναι καιρό στην Ευρώπη να μιλάμε ως ένας λαός όπως οι Αμερικανοί. Η Ευρώπη είναι η πατρίδα μας. Έτσι αισθάνε... Όχι έτσι... Έτσι τον βάλαν το βαρουφάκι να λέει. Ε, Εσύ, ε, παρακαλώ. Μου τονίζει η φίλη ακροάτρια ότι το σούσι και τη σβάστικα που έχει χαραγμένη στην καρδιά του ο Βαρουφάκης, αυτή φοβάμαι. Yeah. Αγαπητέ μου, θέλεις δεν θέλεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι χαρούλες και ε, ροζ σημαίες στις οποίες κουνάγαμε με παλαιστινιακές μαντήλες στις συγκεντρώσει Αυτά ήταν χαρούλες δίθεν αντιπολίτευσης και δίθεν προοδευτικών. Εδώ μιλάμε πια για την πραγματικότητα Εδώ μιλάμε πια για την πραγματικότητα Και μίσταρνα όργανα τύπου βαρουφάκι Στη λένε καθημερινά Οπότε είναι δικό σου θέμα Για πια αξιοπρέπεια Για ποια ελπίδα Για ποια λευτεριά Είσαι διατεθειμένος να παλέψεις Και να αγωνιστείς <Ρι> Εκτός των άλλον κυρία μου και κυρία μου Βλέπουμε... Μου λέει ένας φίλος εδώ Θεωρώ τους Ισλανδούς Με αυτό που έκαναν Περισσότερο λαό μου Παρά τους ε, Τους ε, Γερμανούς Και όλους αυτούς οι οποίοι Κάνουν αυτά που κάνουν στην Ευρώπη Γεγονός πάντως κυρία μου και κυριέ μου είναι ότι ελέγχουν τα πάντα κολλάνε ταμπέλες τα πάντα κυνηγάνε τα πάντα δεν μπορείς να ανασάνεις δεν μπορείς να έχεις αντίθετη άποψη αμέσως ξαμολάνε τα σκυλιά τους τα οποία σου κολλάνε μια ταμπέλα και σε βάζουν στη γωνία Το θέμα, με συγχωρείτε αν φαίνεται απεσιόδοξο κατά τη δική μας άποψη είναι τελειωμένο δεν αντιμετωπίζονται και επειδή λέγαμε και πριν δύο-τρία χρόνια δεν είμαστε οι ζώσες γενιές τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση ίσως στο μέλλον στο μέλλον κανένας δεν ξέρει το μέλλον εκτός από την καφετζού οπότε κυρία μου και κυριέ μου τα πράγματα είναι τελειωμένα ε... Κάποιοι ολίγοι οι οποίοι δεν δέχονται στο τη μοίρα τους Τη μοίρα τους Τη μοίρα που τους προέγραψαν ε, το τέταρτο ράιχ τη Ευρώπης Μαζί με τους εντόπιους διορισμένους κυβερνίτες και γερμανοτσολιάδες Αυτοί λοιπόν που δεν το δέχονται Κάτι θα κάνουν, κάπως θα φωνάξουν Κάπως θα αντισταθούν Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε Διότι κυρία μου και κυριέ μου Τόσα χρόνια, 70 χρόνια τώρα, είχαν ορμήξει στην κατάσταση, οι γαλαζοπράσινες τρουγκάτοι τώρα έχουν ορμήξει στην κατάσταση, την κατάσταση και τα μίσταρνα της αριστερής υποτίθεται ε, υπόσταση, να το πω έτσι. Για παράδειγμα, κυρία μου και κυριέ μου, σας έχουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στον τοίχο mm. να διαβάσετε για το αστέρι της αριστεράς, το οποίο ετοιμάζεται να ξεπουλάει κι αυτό πατρίδα. Πρόκειται για τον κύριο Αστέριο Πιτσιόρλα. Ο... Είναι καριερίστας αριστερός από την εποχή του νοικοκυρέσμου του ανθρώπου με τη φισαρμόνικα, του κύρκου, γι' αυτόν σας μιλάω. Λοιπόν, πρόεδρος εταιρεών ξένων συμφερόντων σε ξενοδοχειακές μονάδες στη Χαλκιδική είναι ο εκλεκτός υποψήφιος για το ΤΑΙΠΕΔ. Σήμερα τα απόγευμα θα τα αποφασίσουν. Αν θέλετε τεκμηριωμένες λεπτομέρειες και ν ορίστε μπείτε στον τοίχο και διαβάστε αναλυτικά και τεκμηριωμένα για το αστέρι της αριστεράς is, no, no. το χρήμα δεν έχει χρώμα no. αυτό θα λέγαμε ως επιστέγασμα κυρία μου και κυρία μου oh, no. oh, no. oh, no. no. λοιπόν Λίπο... παρακαλώ Του Μάρι, του Μάρι, του Μάρι, του Μάρι, του ναι, mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. yeah, θα το δεις εκεί αγαπητέ μου, είναι αυτό ο οποίος διέλυσε το πόδι της Χαλκιδικής εκεί και έκανε ολόκληρο χωριό mm. με επιδοτούμενες επενδύσεις, mm. θα δεις ό, όλο το κόλπο που στείνεται και που πάντα τα λεφτά που φέρνουν εδώ, δίθεν για δάνεια και τέτοια, mm. Mm. λοιπόν και άλλα ωραία πράγματα. Μπες και δέστα τώρα να μην τα λέω προφορικά και αναλυτικά, είναι γραπτά τα κατανοείς και καλύτερα τα γραπτά Στον τοίχο λοιπόν.com θα δεις και άλλα ωραία <Το> Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο <Το> Κάποιοι λαοί αντιδρούν με διαδηλώσεις εναντίον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτού του δολοφόνου <Το Η οποία Ευρωπαϊκή Τράπεζα έσωσε με λεφτά φορολογουμένων τις τράπεζες που κινδύνευαν να καταρρεύσουν, κατάλαβες και η ελληνική κυβέρνηση η τωρινή, η αριστερή θέλει να αυξήσει τις αρμοδιότητές της δίνοντας κι άλλο ρευστό σε ελληνικές τράπεζες και σε παιδιτικά προγράμματα από τα οποία η κεντρική τράπεζα η ψυχή του συστήματος του Τένταρτου θα πάρει μεγαλύτερου στόκους μεγαλύτερο κέρδος το κέρδος, μεγάλε. Ενδεικτικά σας λέω μόνο ότι ένα από τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Φρα Φραγκφούρτη, προσέξτε, κόστισε 1,3 δις ευρώ. <Και> Κοτάλαβες μεγάλε. Το σπίτι μας, το φρούριό μας, το κάστρο μας, no. τα δίνουμε. No. Η απορία όμως είναι η εξής και θα παρακαλούσα έναν φίλο Συριζέο να με πάρει τηλέφωνο και να μου απαντήσει. Θα το θέσω το θέμα ως εξής Τα παλιά χρόνια Όταν υπήρχε Βασιλεία ας πούμε Δεν μιλάμε για την Ελλάδα τώρα Μιλάμε για αυτό το μαγαζάκι λέμε ρε, δημοσιο... Ήταν Βασιλεία ξέρω εγώ Στην Αγγλία, στην Πορτογαλία, στην Γαλλία Στην Ιταλία ξέρω που ήταν ένα πούμε. Στη Ρωσία Ο Βασιλιάς αποφάζει με ποιους θα κάνει συμμαχίες Με ποιου δεν θα κάνει συμμαχίες Και μάζευε το στρατό του τον οποίο πλέρωνε ή όχι, και πήγαιναν και πολέμαγαν στα πεδία των μαχών. Βασιλιάς ήταν, αποφάσιζε. Το ερώτημα είναι το εξή τώρα. Εσύ που δημοκρατικά ψήφισες τον βασιλέα Τσίπρα ή τον βασιλέα Σαμαρά, ψήφισες και το να συμμαχήσει με τον ΟΣΑ και τον Γκουρία, με το συνα... να συναγελάζεται με την Αμπροζέτη, με το να, να κάνει αυτά που κάνει με τον Σούλτς και με τον Γιούγκερ. Αυτά τα ψήφισες Με αυτά συμφωνείς Ή φέρονται ως παλαιοί βασιλιάδες Και κάνουν ό,τι τους γουστάρει Με φερετζέ τη δημοκρατία Ερώτημα κάνω απλέ ψηφοφόρε του ΣΥΡΙΖΑ Συμφωνήσες εσύ Να συναγελάζετε αυτή τη στιγμή Η ιδεολογία σου Με τη Λέσχια αμβροζέτη Με το τέταρτο Ράιχ Του Σούλτ και του Γιούγκερ Ερώτημα βάζω σμε με να μου πει ναι, συμφωνώ και έχεις άδικο για αυτόν και γι' αυτόν και για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Yeah, the... Κυρία μου και κυρία μου, όπως γνωρίζετε, μας έχουν πάρει και τα σόβρακα που λέμε στην Καθομιλουμένη. Τώρα η γραμμή της κυβέρνησης είναι να παίξει το χαρτί της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. Αφού δεν τις βγήκε και το χαρτί των αποζημιώσεων των Γερμανών, και θέλει να, να παίξει το, τη γεωπολιτική θέση. Λέει ότι ε, πρέπει να είναι η Ελλάδα έτσι, σωστή, για να είναι σταθεροποιημένα τα Βαλκάνια και εγγύς Ανατολή και άσπρα μούρα, μαύρα μούρα ή σε μια γλυκιά χαμούρα. Όπου φυσάει ο άνεμος και ότι τους κατέβει. Γιατί. Διότι δεν έχουν ενιαία εξωτερική πολιτική, παράδειγμα λέμε τώρα, μία από τις καταστάσεις οι δεν έπρεπε να αλλάζει ποτέ. όποιο κι αν γίνεται κυβέρνηση. Στην Ελλάδα βέβαια άλλαζει κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση ή και μέσα στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας ανάλογα με τα θέλω αυτών που διορίζουν την κυβέρνηση. Αυτή είναι η πλάκα στην ιστορία. Τι να εγγυηθεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τι ακριβώς να εγγυηθεί η Ελλάδα για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή. Για να καταλάβουμε κι εμεί δηλαδή. Και βέβαια πήραν απάντηση από το Βερολίνο για του μετανάστε και τον Ισλαμικό, την ισλαμική ιστορία εκεί πέρα που θα πλημμυρίσουν την Ευρώπη, αν του αφήσει η ελληνική κυβέρνηση, επειδή του είχε πει και ο Κουτζιά αυτά που του είχε πει, απάντησε τον Βερολίνο πω πως θα φαινόταν στην Ελλάδα αν αλλάζαμε τη συνθήκη Σέγγεν και οι Έλληνε δεν θα είχαν την ευκολία να μετακινούνται μέσα στην ΕΕ. Ακούτε τι σα απαντήσαν οι συνεταίροι σα και οι συμμαχοί σα. Yeah. Κατάλαβε να σε καταστήσουν δηλαδή έναν Αφρικανό ή Ασιάτη, Πακιστανό ο οποίος δεν μπορεί να μπει στην Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη και έρχεται λάθρο εδώ όπως έρχεται στην Ελλάδα το ίδιο να καταντήσεις και εσύ να αλλάξουν λέει τη συνθήκη Σέγγεν got... αυτά κάνουν οι συμμαχοί σου μεγάλε yeah. και αν θέλεις μίλα yeah. ο Φλαμπουράρης είπε και μια μεγάλη αλήθεια κυρία μου και κυρία μου είναι μια αλήθεια Την οποία Όταν την τζαμπουνάει κάποιος Από απέναντί τους φέμετε διαφορετική Το χρέος είναι αέρας Και όχι πραγματικό χρέος Όμως η κυβέρνηση υποχρεώνει τους Έλληνες Να ξεχρώνουν με πραγματικά λεφτά Το ανύπαρκτο χρέος Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια Η οποία έπρεπε να είναι παντιέρα Παντιέρα από την πρώτη στιγμή που βγήκε το μίσταρνο Παπαντρεόπουλο και έκανε ό,τι έκανε. Αλλά δυστυχώς είμαστε στον έκτο έβδομο χρόνο και ακόμη και με κυβέρνηση αριστεράς βιώνουμε τις ίδιες και χειρότερες καταστάσεις. Πάμε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου. Γιατί σας λέμε βιώνουμε τις ίδιες και χειρότερες καταστάσεις. Γιατί σας λέμε ότι το θέατρο συνεχίζεται. Αναδρομική αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ από πρώτη Ιαρουγαρίου έως και 31%. Ο Λαφαζάνης ζήτησε από την ρυθμιστική αρχή ενέργειας να καταργήσει, καλά μιλάμε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι μνημονιακή υποχρέωση αυτό. Καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Δεν μπορεί να την καταργήσει ούτε Λαφαζάνης, ούτε Λουφαζάνης, ούτε βαρουφάγη, ούτε, ούτε Θεός ο ίδιος. Τα υπογράψανε. Και ξαναλέμε στον κύριο Λαφαζάνη και στον κύριο Τσίπρα Οι νόμοι, η μνημονιακοί είναι πλέον των 500 Οι τροπολογίες 6 με 7 χιλιάδες Εάν δεν καταργήσετε αυτά Μη μας δουλεύετε ότι δεν υπάρχουν μνημόνια Πάρε λοιπόν αναδρομική αύξηση 31% από τη ΔΕΗ Και δεν θα ρωτήσουμε εμεί τώρα πως θα την πληρώσει. Θα την πληρώσει. Κάπου εκεί, στη Μεσαία Τάξη είσαι! Όπως είπε και ο Βαρουφάκη, η οποία θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Μάλιστα, τι θέλει να κάνει ο Αβραμόπουλος με τους Ευρωπαίους στα ατόπεδα συγκέντρωσης Πάμε <Ρα> ρε μεγάλε, α, μεγάλε. <Ρα> ρε μεγάλε, Αβραμό. Θέλει ναι, να κάνει δημιουργία στρατοπέδων. <Ρα> Προτείνει ο Αβραμόπουλο και ο Μογκερίνη. <Ρα> ε τώρα κοιτάξτε να έχουμε. Δεν θα και την Ευρώπη ο Αβραμόπουλο. Σε παρακαλώ. Γιατί <Ρα> ε, σα είπα, εγώ είμαι πλέον και από την Παρασκευή. Έχω και πρόεδρο τον Μπάκια και δεν μπορώ να συνέρθω. <Ρα> λοιπόν, προτείνουν λοιπόν να κάνουν στρατόπεδα. Στην Αφρική, απέναντι Εκεί, κάθετα και στη Λιβύη Ξέρεις εσύ τώρα like Κυρίε μου και κύριοι Απλά επανερχόμεθα Σε εκείνο το οποίο λέμε κατακερούς. No... Αυτές οι καρικατούρες Οι οποίες Οι, κα... οι καρικατούρες Πραγματικά είναι καρικατούρες Οι οποίες σε κάθε χώρα μπήκαν Για να οδηγούν τις των λαών Είναι, είναι για γέλια δεν υπάρχει ίχνος μυαλού Θα μου πεις Του Αβραμόπουλου και του Μογκερίνη Μπορεί να τους είπαν πείτε αυτό Εντάξει σε καταλαβαίνω Σε καταλαβαίνω απόλυτα Πάντως γεγονό είναι Να περάσουμε στην ελληνική πραγματικότητα Λεφτά τα μία Στα ταμεία δεν υπάρχουν Και θα αρχίσουμε Νέος εσωτερικούς δανεισμούς uh. Τι σημαίνει αυτό από το καντήλι του Χριστού στο καντήλι της Παναγίας Βάλε και λίγο λαδάκι στο καντήλι του Αγιάννη like a... <coughs> <coughs> <coughs> Βάλε και λίγο λάδι από εδώ Βάλε και λίγο από εκεί Για να βγουν οι μισθοί και οι συντάξει Κυρία μου και κυρία μου <coughs> Και αν χρειαστεί προσέξτε Θα μείνουν απλήρωτοι οι γιατροί του ΕΟΠΗ Που κουράρουν ασφαλισμένους ασθενείς <coughs> Αυτό λογίζεται χώρα αυτό λογίζεται δημοκρατία, αυτό λογίζεται κυβέρνηση, αυτό λογίζεται ενωμένη Ευρώπη, κυρία μου και κυριέ μου. Με λίγα λόγια τέταρτο Ράιτ. Right. Παρακαλώ. Πολύ ωραία μου λέει εδώ ένας φίλος τηλεακροατής είδε μου λέει ότι ωραία τα παίρνει τα λεφτά από την ε, υψηλή μεσέα τάξη έμεσα πολύ απλά δεν τους πληρώνει Πολύ μεγάλη μαγιά ρε around, with... Βγήκε τώρα ένα φιρμάνι μεγάλε που λέει ότι μπορούν να πάρουν σύνταξη λέει ένα εκατομμύριο Έλληνες που από τα 58 και όχι από τα 67 Προσέξτε τώρα θέλω να με προσέξετε παρακαλώ όχι, πείτε μου, No Δεν είναι εδώ Ναι μου. Προσέξτε τώρα. Βγάλανε μία ιστορία ότι θα δώσουν λέει σύνταξη σε ένα εκατομμύριο Έλληνες από τα 58 και όχι από τα 67. Δηλαδή θα προσθέσουν στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, συν 1 εκατομμύριο 3,5 εκατομμύρια ε, συνταξιούχοι. Δεν έχουμε και 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Ποντρικά 2. Πάμε στα 5,5 5 εκατομμύρια. Βάλε και 3 εκατομμύρια δημόσιους υπάλληλους, 8,5 εκατομμύρια. Ποιος έμεινε να κάνει παραγωγή σε αυτή τη χώρα Κατάλαβες. Κάνε. Αυτά τώρα είναι εξαγγελίες. Μεγάλε είναι εξαγγελίες. Παρακαλώ. Ε, ναι. Ναι από πού θα βρουν τα λεφτά Είπαμε κάποια στιγμή Τα 300 ευρώ θα είναι πολλά για τη σύνταξη Ή θα κάνει όλες τις συντάξεις έτσι Ή θα φέρουμε το πακέτο Μην ξεχνάς ότι είναι αντεπόρτα στο καινούριο πακέτο Το ξέχασε το καινούριο πακέτο Παρακαλώ Καλημέρα καλά, <laughs> είστε καλά Να είστε καλά Ένας φίλος, να καλά, φίλε. Ένας φίλος εδώ βουλία Έψαξα βουλία Από του 76 βουλευτέ της ε, Νέας Δημοκρατίας Μόνο οι 14 ξέρουν ότι θα πει με ροκάματο Κανένας δεν ξέρει ότι θα πει με ροκάματο <laughs> Άσε θώρα σου <laughs> Λοιπόν Πού θα βρει τα λεφτά να τα δώσεις Το 1 εκατομμύριο καινούριο συνταξίγους Από τα 58 Α, Ποιοι είναι οι δρόμοι Ή να κάνει όλες τις συντάξεις 200-300 ευρώ Ένα είναι αρθεί το πακέτο γιατί είναι στα σκαριά μην ξεχνάτε το καινούριο πακέτο με πως θα το πούμε μνημόνιο, τριζόνι, μπακλαβά δεν ξέρω κάπως θα το πούμε μην τα ξεχνάτε αυτά επίσης ε, κυρία μου και κυρία μου αυτό, αυτές οι κινήσεις και μόνο δεικνύουν ότι δεν έχουν κανένα σκοπό για καμία ανάπτυξη στην Ελλάδα ορίστε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 Μεγάλο Έλα Έλα φίλε μου ηρέμησε Ηρέμησε να τη βγάλω με την κατάσταση ηρέμισε. Ξέρω ότι υπάρχει κόσμος εκνευρισμένος Ηρέμησε αγαπητέ μου Δηλαδή τι λέω και εγώ τώρα ηρέμησε Τι να ηρεμήσει, Πως να ηρεμήσει Είχε μεγάλο τέτοιον που είπες Δεν θα το κλείσω σήμερα Ορίστε Σωστά, σωστά. No ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Να σε, ναι, καλά like Θα αποδειχθεί λάθος μου λέει ένας φίλος Έρχονται πακέτα για ποια παραγωγή μιλάς Το ξέρω ότι θα αποδειχτώ λάθος Εξάλλου η πρόταση που έκανε ένας φίλος πριν μέρες Να τους προσλάβουν όλο στο δημόσιο να τελειώνει η κατάσταση Παρακαλώ oh. Ναι τι. Ποιο Τι πες μου τι πες μου. Ποιο τον δεν Τον πακλαβά. Έλα, Κάτσε να σου πω τώρα Λοιπόν δεν θα βάλω τον Μπακλαβά για το τέλος Ά, Ψάξω τώρα Εχω λείψει το βρώ προ... Ας σου βάλω ένα ευχάριστο τραγουδάκι για το τέλος Ανοίξτε λίγο τα ραδιόφωνα τέρμα Λοιπόν να γλυκαθεί λίγο το είναι μας Να ακούσουμε ένα ευχάριστο τραγούδι Και να γυρίσουμε, να κλείσουμε Ρί! χαμένη να βρω. Τα φιλιά μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάκος τα βράδια στα σκοτάδια. Ας τη δω μια στιγμή κι ας πετάνω στη δερμή αγκαλιά απάνω. Για. Πε ναι, Μου τα φιλιά της μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάκως τα βράδια στα σκοτάδια. Ας την τόμια πετάνω κι ας πεθάνω την σαπάνο κουπάνισε le ο μπακλαβάς δεν βρίσκεται με τίποτε είπα να σου βάλω τον μπακλαβά για το τέλος αλλά την κουπάνισε δεν βρίσκεται με τίποτε τον μπακλαβάς τον έφαγα τον μπακλαβά θα το βρω όμως Γεωργίου θα το βάλω άλλη μάνα παρακαλώ τι να κάνω βαρουφάκι στάι ναι ναι Right. Stay alive. Okay. Stayin' alive αμα ah, αφήκετε να κλείσω Μπρουσσελ Group, Μπρουσσελ Group, right. <laughs> Stayin' alive <It's> right. <laughs> Άμα ρε μας κι εμάς Στη λίμνη κόμου <laughs> Λιγούρα <laughs> είναι αυτοίρο <ρε>, μεγάλο <laughs> Λοιπόν τέλος Θα το βρω τον Μπακλαβά Θα το βάλω άλλη μέρα Γιώργη Τέλος για σήμερα <laughs> Χάρηκα πάρα πολύ Ήρθε και με είδε εδώ μια φίλη η οποία είναι στην ξενιτιά Και χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ Ελινάρα παλεύει εκεί πέρα Έρχεται να δει και τον μπαμπά της Και ήρθε και με είδε Να είσαι καλά Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Τέλος για σήμερα Πάμε να δούμε τις, μπαραφου... μπαραφουκιάδες. τις μπαραφουκιάδες που α, Τι να κάνουμε ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή να ακούσετε και να ακούτε αυτή την εκπομπή Και για τις ώρες παρατηρήσει σα Και ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πολύ καλά mm. Γεια και χαρά σας 101,5 FM Stereo